Νομίζω ότι ο κόσμος ξέρει πια και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να πιστέψει τέτοιες υποσχέσεις ε, για πολλούς λόγους. Πρώτον, ε, είναι ήδη άνθρωποι οι οποίοι ε, έκαναν τελείως τα αντίθετα όταν ε, κυβερνούσαν. Όχι μόνο δεν μείωσαν τους φόρους, ε, αλλά τους αύξησαν. Και όσον αφορά την ε, ε, μείωση των δαπανών, τσεκούρεψαν μέχρι και 40-50% έκοψαν και μισθού συντάξει κτλ. τα λοιπά έκανα πολλής λοιπόν ποιο πιστεύει τώρα ότι ε, ε, υπόσχονται τα αντίθετα από αυτά που έκαναν και ότι ε, θα τα κάνουν ε, και ένα δεύτερο είναι ότι ε, ήδη οι άνθρωποι που ξέρουν που, που, που, καλύτερα τον καθένα ε, το τι σημαίνει Κατά και ο ΣΥΡΙΖΑ κύριε Καματέρα βεβαίως λοιπόν. να μην θυμηθούμε πριν από δύο χρόνια τι έλεγε από τη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας δηλαδή ο σημερινός Πρωθυπουργό. Ε... Υπάρχει ένα θέμα για τα κόμματα Σας που... Σας αρέσει να το ανοίγετε πάντα αυτό το θέμα και καλά κάνετε γιατί... Όχι, έτσι ε, είναι, δεν είναι διαφορετικά. Το ο κόσμος... Μπορεί οι συνθήκες να οδήγησαν ό, έχει, τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση να πάρει άλλες αποφάσεις. Έχει μια διαφορά κυρία Βενιανά, και μάλιστα ο Πρωθυπουργός έχει το προθετηθεί πάνω σε αυτό, εξήγησε τις συνθήκες ε, κάτω από τις οποίες βρεθήκαμε και αναγκάστηκε να πάει σε αυτήν εδώ τη συμφωνία. Σας ε, απαντώ λοιπόν παρόλο που τα έχουμε ξαναπεί ότι ε, πρώτη φορά πρωθυπουργό κατέβηκε στο λαό και ζήτησε ξανά τη ψήφο του λέγοντα ότι αυτά θέλαμε να κάνουμε δεν μπορέσαμε, αυτά μπορέσαμε να καταφέρουμε στη συμφωνία μας εκρίνεις να συνεχίσουμε, μας δίνει εντολή ή ε, ξέρω εγώ να έρθουν κάποια άλλοι και ο λαός να συνεχίσουμε ε, με βάση αυτή τη σφωνία και της δυσκολίας που είχαμε και δεύτερον, που έχει μεγάλη διαφορά ε, ο ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά και με μεγάλο άλμα βρέθηκε στην εξουσία υπήρχαν εκτιμήσεις ε, για το ε, τι θα βρούμε ξέραμε ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα ξέραμε ότι είχαμε απέναντί μας στους κανιστές αλλά το ότι θα ήταν τόσο αδίστακτοι εγώ χρησιμοποιώ εκφράσεις και δεν έχω πρόβλημα και ότι θα κάναμε τέτοιο εκβιασμό. Ε, δεν το περίμενε ε,